A bird. "Jeszcze raz kierajesz i katharę. Czy? Το τραγούδι είναι παραγγελία γιατί έχουμε καλεσμένο σήμερα και καλώ ήρθατε, και καλομήνα και καλό Πάσχα. Ο καλεσμένο μα είναι ένα συγγραφέα. Το λέω αυτό να φύγουν όσοι είναι να φύγουν γιατί θυνομίζουν συγγραφέα, ποιο ξέρει τι θα φαντάζεται. Αλλά είναι ένα νέο συγγραφέα ηλικία ε, και για την ηλικία του πολυγραφότατο. Γιάννης Μακρυδάκης λέγεται. Καλώς ήρθες. Καλώ σας βρήκα και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Τα λέμε από το site, φιλοξενούμε άρθρα σου, μηνύματα που στέλνεις την ώρα της εκπομπής κτλ. Ε, και θέλαμε να το κάνουμε καιρό αυτό και σε βρήκαμε τώρα γιατί δεν έρχεσαι συχνά στην Αθήνα, δεν μένεις στην Αθήνα. Είναι ένα συγγραφέα που δεν μένεις στην πόλη. Γιατί είναι το πάρεργο η συγγραφή. Το κύριο έργο είναι η καλλιέργεια τη γη. Αγρότη. Άρα αγρότη συγγραφέα. Στην εφορία τη, αγρότη συγγραφέα. Στην εφορία είμαι συγγραφέα με αγροτικό εισόδημα. <laughs> <laughs> Γιατί συγγραφικό εισόδημα. Ε, ναι, υπάρχει αυτό και το αγροτικό είναι το δευτερεύον. Είναι κάπω ανάποδα στην εφορία. Παπάνε ανάποδα, δεν ναι. πειράζει. στην εφορία. Ε, μένει στοιχείο. Μένει στοιχείο σε ένα χωριό που λέγεται Βολισό, στη βορειοδυτική μεριά του νησιού και Ήταν επιλογή να μείνει εκεί. Δεν ήθελε την πόλη, τα καλά ναι, της πόλη. Τα... Ήταν επιλογή. Τα διότι λούσα. στη Χίο μεγάλωσα και γεννήθηκα. Έφυγα, έρθα στην Αθήνα κάποια χρόνια και όταν ξαναγύρισα πίσω πάλι στην πόλη τη Χίου, μετά πριν από τρία χρόνια, σκέφτηκα ότι θέλω. Ένιωσα, όχι σκέφτηκα, ότι θέλω να απομακρυνθώ κάπω από την πόλη και να ασχοληθώ λίγο με την πρωτογενή παραγωγή, με τα βασικά της, του ε, με τη. του διαδικτύου. Να μάθω κιόλα. Να μάθω αυτά που που τα θεωρούσα δεδομένα ως τότε. Δεν ήξερες τίποτα από χωράφια, τίποτα από όλα Τίποτα, αυτά. όχι. Από θάλασσα κάτι σκάμπαζα, γιατί είχε μια βάρκα κάποτε ο πατέρας μου και κάτι ήξερα παραγάδια και ψαρέματα. Αλλά από γη δεν είχα... Και τι ασχολή. είναι το πρώτο που κάνει κάποιος όταν μαθαίνει για τη γη. Όταν... Ο κακασμά, πώ πώς λέγεται αυτό, ναι, πώς θα σκάψουμε Ναι, ναι. Μα, παίρνεις ένα χωράφι το οποίο μάλλον είναι παρατημένο χρόνια και ξεκινάζεσαι με, με το καθάρισμα του χωραφιού από τα άγρια χόρτα πούμε. και μετά σιγά σιγά ε, με τους ηλικιωμένους ανθρώπους εκεί του χωριού να σου πούνε τι θα κάνεις, τι θα βάλεις πώς θα τα βάλεις Έχει άλλους νέους στο χωριό ε, Όχι νέους έτσι ανθρώπους, έχει λίγου, αλλά δεν ασχολούνται με την Με τη γη, λίγο, λίγο ασχολούνται με τη γη Έχει κάποιες αλβανικές οικογένειες που ασχολούνται με τις οικοδομές και με αυτά και mm -hmm. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι συνταξιούχοι που... ναι. Και είδαν ένα νέο παλικάρι να έρχεται εκεί και να τους ρωτάει οδηγίες Πώς θα σκάψω, πώς θα φυτέψω Ναι Όταν έφτασα στο χωριό, δεν, το μόνο που με απογοήτευσε ήταν ότι δεν βρήκα τοπικούς σπόρους καθόλου. Δεν είχαν κρατήσει. Δούλευαν όλοι οι άνθρωποι με τα ευρύδια, από Ισραήλ που έρχονται από 2 μεριές φυτεύανε. αγοράζαν τα φυτά τους μικρά κάθε χρόνο και τα φυτεύανε στη γη και του χρόνου πάλι τα ίδια αγορά. Ενώ παλιότερα οι γεωργοί ε, ε, ε, ε, ε, κρατούσαν το σπόρο και αναπαρήγαγαν Τα δικά τους φυτά κάθε χρόνο. Και το κάνεις και εσύ αυτό τώρα. Και έψαξα σε άλλα χωριά γύρω γύρω, βρήκα σπόρους και τώρα κάνω αυτό και δίνω και στους ανθρώπους. Είναι ντόπια, κανονικά, Είναι χιώτικα, δόπια, κανονικά, ναι, αγνά, εγκληματισμένα χρόνια. Σαν... Με άιζο και τέτοιο, <laughs> τα λένε αυτά. Οπότε αυτό κάνεις για αρχή, να βρεις σπόρους, να έχεις ένα και να... Και τι φυτεύεις εκεί τώρα. Φυτεύω πολλά πράγματα. Πάνω από 40 είδη φυτών κάθε χρόνο, όλη τη χρονιά. Τα οποία είναι για χρηστικού λόγου. Ναι, για να τρώμε. Για να, να, τρώμε. να τρώμε. Γιατί έχουμε μια. Ζωμάτε, μελιτζάνε. Μελιτζάνες, μελιτζάνες μπρόκολα, σπανάκια, ελάχανα το χειμώνα. Έχουμε τα φρούτα δεδράνε. Πατάτε, θυμάμαι ότι ο Στήλινα Μέλιμπερ πατάτε. Φωτογραφία το... που ήταν με <χει> σπόρε στην αρχή και σε πόσε μέρε είχε και μέρε. Σε 103 μέρε. Σε τόσε βγαίνει η πατάτα. Περίπου. Από 90 έω 120 η πατάτα βγαίνει. Δεν αγοράζεις τίποτα δηλαδή Αγοράζω μακαρόνια και ρύζι Ναι εντάξει δεν μπορείς να Σούπερ μάρκετ ε, έχω, έχω να πάω πάνω από δυόμιση χρόνια ε, Δεν αγοράζω τίποτα έτσι συσκευασμένο Που να χρειάζεται ανακύκλωση ε, Και προσπαθώ ας πούμε να, να δω πώ ήταν τα πράγματα Λίγο πριν ο καπιταλισμός μας βάλει μέσα σε αυτό το πλαστό πούμε, χρηματοοικονομικό κουκούλι Και μα τα δίνει όλα έτοιμα, δίνοντά μα το χρήμα γιατί το επιστρέφουμε εμεί πίσω για να μα δώσει απορρίμματα. Μα Μα δίνει, δίνει απο... Καλοφωτισμένα όμω Α... και καλογιαλισμένα. Αν έχει πάει στο σούπερ μάρκετ, θα δει ντομάτε φωτισμένε με φώτα από πάνω. Για αριστερέ τι τρώ, δεν καταλαβαίνει τίποτα, ναι. δεν έχει νόημα. Είτε φα ντομάτα είτε ροδάκινο. Σχεδόν η γεύση είναι ίδια. Δεν είναι όλα άχρηστα και άγευστα. Ναι, μπροστά στα παραγωγικά. Πρέπει να ψάξει πολύ δηλαδή για να βρει κάτι φρέσκο εδώ στην Αθήνα για την αθήσει Είμαστε στην της τη πόλη έτσι. Όσοι, όσοι πήγαινε τώρα, ο κύριο Πακούτα δεν είναι αγρότη, είναι συγγραφέα που πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω στοιχείο και να μένει εκεί και εκεί γράφει τα βιβλία του. Τα βιβλία του τα εκδίδει ο εκδοτικό του εστία εστια. Ναι. έχει γράψει μέχρι τώρα. Ε, έχω γράψει 7 νομίζω. 7. Ε, και πόσο χρονών είσαι. Είναι 42. 42. Και πότε ξεκίνησες το πρώτο? Στα 36, δεν θυμάμαι. Μέσα τώρα, σε 5-6 χρόνια. Ναι. Ε, τώρα έχω κάνει μια στάση βέβαια στη συγγραφή, να ξαναφορτώσω σιγά σιγά. Ε, ναι, είναι λογικό, δεν είναι. Ε, είχα μαζεμένο, φαίνεται, πολύ πράγμα μέσα μου και το βγαλα όλο μαζί με τη μία και τώρα κάνω μια στάση και αρχίζω και γεμίζω πάλι σιγά σιγά από τη γη τώρα. Κάνω τώρα έναν καινούριο τρόπο καλλιεργίας, φυσική καλλιεργία, όπως από το φουκουόκα τον Ιαπωνέζο που το εμπνεύστηκε και το παρατήρησε πρώτος και αφήνω τη γη χωρίς καμία επέμβαση και την παρατηρώ απλά. Μόνο βάζω σπόρους και φυτά. Και κάθε ε, μέρα... Ε, ενώ, τι θα, τι έκανες πριν. ενώ μέχρι πριν έκανα... Έβαλα το τρακτέρ μέσα, το καθάριζα το χωράφι και ξανά από την αρχή κάθε χρόνο Τώρα δεν καθαρίζουμε τίποτα. Αφήνουμε τη γη να παράξει μόνη ό,τι θέλει. Κάνει μια επέμβαση, βάζει εσύ. Ναι, μόνο βάζει σπόρου και δίνεις νερό. δίνεις νερό. ποτίζεις. Και δίπλα στα, στους σπόρου που έχει βάλει, βγαίνει και κάτι από προηγούμενο. Βγαίνει και κάτι από προηγούμενο. Τα άγρια τα κόβει χωρί να τα ξεριζώσει και τα βάζει για εδαφοκάλυψη. Λειτουργεί όλο αυτό. Λειτουργεί δεν πολύ καλύπτουν καλά. τα άγρια αυτά που θε εσύ να βγούνε. Κόβεις και τα αφήνει για εδαφοκάλυψη για να γίνουν λείπασμα mm. στα καινούργια. είσαι πάνω. Η φυσική καλλιέργεια είναι η χαρά τη παρατήρηση και τη συμμετοχή μέσα στο χοράφι. Να είσαι και εσύ ένα πλάσμα μέσα στο χοράφι που βλέπει και που βοηθάει, εδώ. και πιο ξεκούραστο, μου ακούγεται. Δεν καταναλώνεις ενέργεια βασικά. Ναι, αυτό, Όχι γιατί... μόνο ενέργεια σωματική, και όλα αυτά. Δεν αγοράζουμε γερμανικά μηχανήματα χορτοκοπτικών Δεν υπάρχουν σκάψικών. άλλα, μόνο γερμανικά. Συνήθω γερμανικά είναι αυτά που κυκλοφορούν. Υπάρχουν, αλλά όπου δει είναι γερμανικά. Είναι, Ποιο προϊόν σα αρέσει να το βλέπει να μεγαλώνει από όλα αυτά που βάζει. Όλα είναι όμορφα. Ε, αλλά τα πιο όμορφα είναι να πούμε κάτι κολοκύθια το καλοκαίρι που τη μια μέρα είναι τόσα και τη νύχτα μεγαλώνει και την άλλη μέρα το πρωί τα βλέπει τόσα. <χει> Σοβαρά. <χει> και τι είναι έτοιμα. Που βλέπει την ανάπτυξη. Σε τρει μέρε μέσα. Ναι, Μεγαλώνουν γρήγορα. Βλέπει την, την ανάπτυξη. Και βλέπει την έννοια τη ανάπτυξη. Τι σημαίνει ανάπτυξη και τι μα λένε ότι την ανάπτυξη. Συγκρίνει τώρα το Να. κολοκύθι με την ανάπτυξη του Σαμαρά Συγκρίνω την, Δεν ε... είναι αυτό... Συγκρίνω την οικονομία, τη μοναδική οικονομία που είναι η οικονομία της φύσης με την πλασματική, την πλαστή οικονομία που είναι η οικονομία των Χάρβαρτ Πανεπιστημίων και των οικονομολίων Που έχουν βασίσει όλα στον αέρα, παράγουν, στο τζόγο, ναι. στο ψέμα, στο δίσθεν, στο τίποτα και το πληρώνουμε όλο αυτό Ακριβώς. και αυτό μάλλον πληρώνουμε Ακριβώς. τώρα Και βλέπεις και στη φύση, την οικονομία της φύσης βλέπεις ότι κάθε άνοιξη ας πούμε η εγκυμονή είναι για κάθε φινόπωρο προϊόνίζεται μια άνοιξη και αυτό το πράγμα έχει το πάνω του και το κάτω του την κρίση του και την άνοδό του ε, βλέπεις τα φυτά τα, τα δεντράκια που είναι ξερόκλαροι και μέσα σε μερικές μέρες στην άνοιξη βγάζουν φύλλα, βγάζουν άνθος, βγάζουν καρπό ναι. αυτό όλο το πράγμα είναι η, η, αυτό είμαστε και εμείς σαν άνθρωποι. Έτσι, που μελαγχολούμε, που ερωτευόμαστε, που, που, που είμαστε φυσικά πλάσματα. Και αυτό το έχουμε ξεχάσει επειδή μα κάνανε να το ξεχάσουμε. Και μας κάνανε άτομα ανταγωνιστικά μεταξύ μας. Ναι. Εμείς, ναι, τα φυτά έχουν περιοδικότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει μάλλον. Έχει και ο άνθρωπος, για αυτό ο άνθρωπος... Λέει, το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει την ανθρώπινη υπόστασή μας. Mm -hmm. Γι' αυτό και τον διπλανό μα δεν το βλέπουμε σαν άνθρωπο, αλλά σαν ανταγωνιστή, ας πούμε. Έχουμε ξεχάσει και κάτι άλλο, έχουμε ξεχάσει τα, τα, τα βασικά που χρειάζεται ο άνθρωπος σαν «ον» για να υπάρξει, γιατί ώστε να κάνει και τα υπόλοιπα. Δηλαδή την τροφή μας την αφήσαμε σε χέρια πολυεθνικών και μας δίνει ανήθικες είναι οι και οι και μας δίνει να φάμε αυτή η εταιρεία. το νερά μας τα δίνουμε πάλι σε χέρια πολυεθνικών. Σε λίγο θα δώσουμε και τα οξυγόνα μα. Θα μα πει ο, ο Πρωθυπουργό: Δεν έχω δυνατότητα σαν ελληνικό κράτο να σώσω τα δάση, να, να προστατεύσω τα δάση από τι πυρκαγιέ. Θα τα δώσουμε στην τάβε εταιρεία να τα προστατεύει. Και θα φάσει τι Θα πει: ναι. Για να τα προστατεύω, έχω κάποια έξοδα. Ε, τι παράγει το δάσο, οξυγόνο. Αναπνέει καλαμούκι, δεν <χει> <μπίνουν> είναι τόσα. <χει> Φορολογείται. Με κάποιο τρόπο. Θέλω να πω: είναι αυτά τα τρία τροφή, νερό και οξυγόνο που είναι τα τρία βασικά πράγματα για ένα ανθρώπινο πλάσμα να υπάρξει και μετά να σπουδάσει να κάνει ναι. τα πάντα εμείς αυτά τα τρία μάθαμε από το καπιταλιστικό σύστημα ότι είναι δεδομένα και τα έχουμε αρκεί να έχουμε χρήμα αυτό όμω δεν ισχύει γιατί αν μα κόψουν το χρήμα μας κόβουν τα πόδια τώρα που κόβεται με κάποιο τρόπο ναι. γίνεται μια απόπειρα επειδή έχει άλλη μια κρίση πάλι το γνωστό σύστημα πολύ αγαπημένο σε πολλού. Ε, κόβονται και αυτά, περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό ναι. ή αλλάζουν στα σπίτια και αυτό φέρνει αναταραχές Ο συγγραφέας είναι Γιάννης Μακρυδάκης ε, ε, το βιβλίο που είχα διαβάσει εγώ και Μάρης πάρα πολύ και κατά τι γνωριστήκαμε μετά ήταν «Ο Ήλιος με δόντια» έτσι Ναι, θυμάμαι, στην ηλιοπολίηση Στην ηλιοπολή, ηλιοπολή. Σε μια παρουσίαση βιβ... του βιβλίου σου ε, διαδραματίζεται στοιχείο Δε γραμματίζεται στοιχείο ναι. Την εποχή του Μεσοπολέμου Και φτάνει και στο Γερμανούς Και βασίζεται και σε ένα ιστορικό γεγονός Που ήταν ένα δυστύχημα εκεί Μεγάλο δυστύχημα Που προκάλεσαν οι Άγγλοι βομβαρδίζοντας ένα πλοίο Του Ερθρού Σταυρού μέσα στο λιμάνι της Χίου. Αυτό είναι το πρώτο σε πωλήσει. Από τα δικά σου, ποιο, ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι το τρίτο στη σειρά που βγήκε ναι. και μάλλον είναι και το τρίτο σε πωλήσει. Δεν ξέρω. Α, να, το, ξέρω με τις το πρώτο πωλήσεις. ποιο είναι. Το πρώτο σε πωλήσει. Νομίζω είναι το δεύτερο σε σειρά. Το η δεξιά τη επί του Ράσου. Ναι. Που, και, το, και ο ανάμεση τενεκέ που ήταν το πρώτο που έγραψα. Και αυτό έχει. Αλλά επειδή όσο πιο παλιά είναι τα βιβλία, τόσο πιο πολλά έχουν πουλήσει. Νοικολόγηση. Τα καινούργια. Έχει και λάβει και χρόνο περισσότερο. Ναι. Ε, Τα γράφει εκεί, στοιχείο τα βιβλία. Όλα είναι γραμμένα, στοιχείο. Όλα. Που είναι ένα συγγραφέα, κλείνεται εκεί στο γραφείο του ένα ωραίο ξύλινο χαγιάτι, ξέρω εγώ, με ένα γραφείο. Έχει τη γραφομηχανή, αυτή η εικόνα είναι που θα πάρουμε εμεί. Όχι, αυτή. Είναι... <laughs> <laughs> <laughs> αυτή είναι η Αγκάθα Κρίστη τώρα που είναι. <laughs> <laughs> Ποια είναι η εικόνα που. Ε, η εικόνα είναι. Δεν είναι συμβατική νομίζω, γιατί τώρα στα τελευταία χρόνια, τα τρία που είμαι στο χωριό. Ε, γράφω μόνο σε εποχές που δεν έχει κρύο, γιατί γράφω έξω. Στη γράφω στο χωράφι. Στο ναι. χωράφι. Ναι. Έχω ένα, ένα καρούλι τη ΔΕΗ που τη λύγουν τα καλώδια, σαν τραπέζι. Ναι. Και μια καρέκλα εκεί. Βάζω τον υπολογιστή μου πάνω στο κάτω. Τι αυτό τώρα, ξέρει και παστό. Ναι, Η... μια κλίμακα, μια κλιματαριά έχει απλώ. Και έχει ένα πηγάδι εκεί που ποτίζω και επειδή έχει το πηγάδι ρεύμα για την μηχανή που βάζει την Αλλία. Βγάζω την αντλία και βάζω το λάπτοπ. Στο πηγάδι, στο το, πηγάδι, το, το πηγάδι. <laughs> Και, και γράφει εκεί τα, τα βιβλία. Έχω γράψει δύο βιβλία εκεί. Τα προηγούμενα <coughs> τα είχα γράψει σε, στην πόλη κάτω στοιχείο που έμενα, σε ένα σπίτι αστικό <coughs> που νίκιαζα τότε. Δεν υπάρχει πουδαίο, πούμε. Δεν μπορεί να γράψεις μες στο σπίτι. Τώρα που είμαι στο χωριό δεν μπορώ να γράψω μέσα στο σπίτι. Στην πόλη δεν μπορούσα. Στην πόλη, ναι. ναι, και σκέφτομαι τώρα αν είναι να γράψω κάποιο άλλο βιβλίο, να, να πάρω μια άδεια αγροτική και να έρθω στην Αθήνα να, <laughs> να γράψω ένα διαμέρισμα να γράψω. Ναι, γιατί με το καρούλι θα είναι και κουραστικό φαντάζομαι. Σε ρουφάει η φύση. Σε ρουφάει. Όχι, μ' αρέσει το γονεκά. Και οι ήχοι ακούγονται. Μόνο που ανεβαίνει η γάτα πάνω στο λάπτοπ καμιά φορά. Και παντήσει την τηλέτη. Παρακαλώ. Τα, τα σβίσει όλα. Γίνονται τέτοια ατυχήματα. Ε, η γάτα έχει όνομα. Έχω κάπω, εσύ. Η γάτα που ανεβαίνει είναι ο γάτο, είναι ο Θωμά. Mm. Ο Σκύλο υπάρχει. Ο Σκύλο είναι ο Μάρτη, βέβαια. Ο Μάρτη, ναι. Ναι, και είναι και διάσημο. Γιατί? Ξέρουν τον Μάρτι που όλοι. Και... Περισσότερο από σένα, ανταγωνιστικότερο από εμένα, βέβαια. Να, ο ανταγωνισμό. του που λέει στα κορίτσια, α πούμε, και οι που γράφουν mail του. Ο Μάρτη, καλά είναι ο Μάρτη. Τι κάνει ο Μάρτη. Προσπαθούν ε... Ε... μέσω του Μάρτη να σε προσεγγίσουν. Όχι, δεν έχει. Τι <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> να κάνει να απο μένω. Συγγραφέας. Έχει περάσει και η εποχή που ο συγγραφέας θεωρεί το κάτι, ξέρεις, διεννοούμενος και... Εδώ απαξιώσαμε όλα. Μα Μάμα δεις ποιοι είναι οι επώνυμοι συγγραφείς που πάνε στα πάνελ. Έχει. Δεν θες και πολύ. Τώρα μην μου πάρεις. <laughs> <συγχωρή, laughs> <για laughs> δε <σου τώρα>. <laughs> δεν έχεις πένει ποτέ σε ένα πάνελ. Δεν την έχω πάει. Δεν σε έχουν καλές κάπου. Ε, λέω, ε, πεις, κάποτε, κάποιες μπορείς να με καλούν τώρα, δεν έχουν μάθει ότι λέω όχι και Όχι για θέματα λόγο Για πολιτικά και για τα υπόλοιπα. Δεν βλέπει τι γίνεται τα βράδια. Πω... Ένα πρετεντέρει, αν μα καλούσε, δεν θα πήγαινε. Να σου πω, ξέρουν ότι δεν θα πάω και δεν με καλούν. Δηλαδή, έχω πει πολλά όχι. Τα πιο πολλά που λέω, δεν όχι από αυτά. Και καταρχήν δεν έχω και διάθεση. Να... Δεν θε να κάτσει δίπλα με το Βορύδι, <laughs> με τον Μπροκόπη Παυλόπουλο, με τον Πρετεντέρει. Θα ήταν εμπειρία αυτό. Να πούνε ο συγγραφέας και να γράφει από κάτω συγγραφέας Γιάννης Μακρυδάκης Ναι, ναι, ήταν, θα είναι μια εμπειρία δεν λέω. Ναι, Μοναδική μάλλον μοναδική. <σχελίου> Λοιπόν κάτσε να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις ε, Συγγραφέα έχουμε σήμερα εδώ Είναι Πρωτομαγιά, θα πούμε τα, τα εργατικά Και τα του Πάσχα και του κλίματος Αμέσως μετά τις διαφημίσεις Το σήμα τη ελληνοφρένεια, ελληνοφρένεια και σήμερα, γιατί εκεί εκπομπή δεν έχουμε ούτε λαό, δεν έχουμε του γνωστού φίλου πολιτικού που τόσο αγαπήσατε και εκλέγετε, όσε φορέ και να σα του βάλουν μπροστά με μανία και φανατισμό. Έχουμε ένα συγγραφέα, τόσο απλοποιό, δεν είναι όμω φυσιολογικό συγγραφέα, είναι και φίλο μα, εκτό από το συγγραφέα, από αυτή την ιδιότητα. Μα είπε πριν πω ζει, έχει πάρει την απόφαση και ζει ε, ε, Εκεί γράφει, εκεί λειτουργεί, εκεί μεγαλώνει εκεί γεμίζει το μυαλό, δεν λέω μπαταρίες, είναι συνθισμένη φράση συνέχεια, εκεί γεμίζει με ιδέες και εκεί τις βγάζει και όλες τις ιδέες στο χαρτί. Σήμερα είναι πρώτο Μαγιά, απεργία, ναι. όπως είναι το επίσημο. Μεταφέρθηκε. Και... μεταφέρθηκε, μεταφέρθηκε η απεργία ή η αργία μεταφέρθηκε. Ε, δεν μπορώ Κάτι... να αυτά τα χάνω λίγο, Μεταφέρεται, είναι και στο κέντρο της Μεγάλης Εβδομάδας. Ε, το κίνημα προχωράει, είσαι αισιόδοξο. Προχωράει, α Με την αισιοδοξία έχω ένα θέμα. Γιατί και ο καταναλωτισμό ο καταναλωτισμός χρησιμοποιεί πολύ την αισιοδοξία για να κάνει οι καταναλωτέ shopping therapy και αισιόδοξου ανθρώπου. Ναι. Και επειδή δεν μπορεί με άλλο τρόπο να του κάνει χαρούμενο σου λέει: Πήγανε κατανάλωση, θα γίνει χαρούμενο. Αλλά αυτό φέρνει θλίψη πάντα. Αυτό φέρνει θλίψη. Ναι. Πάντα είναι αποδεδειγμένο. Ε... Όταν. τον τελευταίο χρόνο που βγαίνω πολύ περισσότερο από το χωριό και πηγαίνω σε διάφορε πόλει τη Ελλάδα για εκδηλώσει πέτων βιβλίων. Έχω αρχίσει και αναθα... αναθαρώ, όπω να το πω έτσι, έχω ελπίδα, διότι βλέπω καινούργιους νέους ανθρώπους κυρίως, που γίνεται μέσα τους μια διαδικασία βουβής και σιωπηλής επανάστασης. Δηλαδή, ξαναέρχονται κοντά στις πραγματικές αξίες, που είχαμε τόσα χρόνια απαξιώσει τελείω και θεοποιήσει το χρήμα. Ναι. Και αυτό είναι θετικό. Είναι αρκετό όμως... Ναι, Για όλα αυτά που και γίνονται. Επειδή γίνεται μέσα του αυτή η διεργασία, κάνουν και δράσει. Βλέπει στη Μεγαλλόπολη εδώ στην Αθήνα κάνουν δράσει αλληλεγγύη. Υπάρχουν πολλέ ομάδε. Στι πιο μικρέ πόλει, που είναι και πιο κοντά στη γη και στη φύση, κάνουν άλλο είδου δράσει. Όπω διαμορφώνουν οικοκοινότητε, ετοιμάζονται να ζήσουν μια καινούργια είδου κοινωνικοποίηση. Αυτά υπάρχουν, όντω τα διαπιστώνω και εγώ. Και νομίζω ότι λαμβάνει η χώρα μια μεταβατική περίοδος αυτή τη στιγμή, ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο που θα φέρει κάποια στιγμή μια αλλαγή στο σκηνικό όλο επειδή θα έχει αλλάξει ο καθένας μέσα του Δεν έχουμε αρχίσει, δεν χάθηκε χρόνος τότε στην αρχή των νημονίων δεν Ναι, χάθηκε, χρόνια, αλλά δεν χάθηκε. μπορείς να, να κατηγορήσεις τον άνθρωπο που, δεν κατηγορώ. Ναι, ότι χάσαμε χρόνο και φταίμε σε κάτι μας ήρθε ξαφνικό, μας ήρθε μια... Σε περισσότερο κόσμο, έτσι, δεν μιλάω ναι. τώρα. Π.χ. προσωπικά είχα, είχα νιώσει την απαξίωση και την κρίση των αξιών πολλά χρόνια πριν. Και το περίμεναν ότι θα φτάσει και σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι το περίμεναν όλοι, του ήρθε απότομο. Και σιγά σιγά τώρα είναι σαν το κοτόπουλο που ξεζαλίζεται όταν φάζει στο κεφάλι μια... Και θα σηκωθεί το κοτόπουλο και, και θα κάνει ναι, ναι, σηκώνεται, σηκώνεται, ήδη σηκώνεται. Δηλαδή με, έχω επισκεφθεί φέτος πάρα πολλέ πόλεις από την Κομματινή μέχρι την Κρήτη και βλέπω ότι στέκονται στα πόδια του άνθρωποι και βοηθούν και τους διπλανούς. Και πάμε σε μια άλλη μορφή κοινωνικοποίηση σιγά σιγά. Έχουν διάθεση να αλλάξουν κάτι ή μόνο εξαντλούνται στην αλληλεγγύη και ανακαλύπτουν κάποιες αξίες. Ναι. γιατί μόνο αυτό δεν ξέρω αν φτάνει ανακαλύπτουν τις αξίες, τις καλλιεργούν τις αξίες τις ε, βάζουν πρώτη προτεραιότητα επανάσταση θα κάνουν, ναι. επανάσταση κάνουν αυτοί οι άνθρωποι θυμιών τέτοια, εγώ, εγώ θέλω κι άλλοι, μόνο αυτοί <laughs> νομίζω ότι είμαστε στην ψηφιακή εποχή και η επανάσταση θα γίνει έτσι ήδη έχουμε νεκρούς Πού θα μπουκάρουμε το... ήδη έχουμε νεκρούς από την επανάσταση έχουμε, θα έχουμε, ναι, ναι, αν λίμονο θα έχ Η από εδώ πλευρά έχει νεκρούς από εδώ έχει νεκρούσα την επανάσταση αθόρυβα και χωρίς να τους προσέχει κανείς και... ε, επειδή αυτή η επανάσταση θα είναι ποιοτική επανάσταση και θα αλλάξει το τοπίο έτσι πολύ τρυφερά και απλά ναι. επειδή θα έχουμε αλλάξει όλοι μέσα μας η... τα θύματα από την άλλη πλευρά θα είναι θύματα του εαυτού του στο τέλος δηλαδή θα έρθει η... Η... η βιολογική ώρα του θανάτου και θα πληρώσουν εκεί Μα ήδη πληρώνουν, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, είναι απαξιωμένοι, δεν μπορούν να πάνε σε μια ταβέρνα, του κυνηγάμε. δηλαδή ναι, όχι, Ο Πάγκαλο για παράδειγμα, ούτε ένα μπάνιο στην λίμνη τη Βουλιαγμένη δεν μπορεί να κάνει. Τον είπε ο άλλο Γάιδαρο. Τον πήγε στην αστυνομία, ναι, του κανέμεινε έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Είναι απλά, μια εκδίκηση. Απλά νομίζω ότι δεν θα είναι τα πράγματα όπω κάποιε ιστορικέ επαναστάσει. Θα είναι αλλιώ. Και ήδη και το Facebook που λέμε όλοι ότι μπαίνουν μέσα και κάνουν επανάσταση. στο Facebook και μετά τελειώνουν, ηρεμούν. Νομίζω ότι και εκεί παίζει ρόλο. Θα, θα το δείξει πολύ γρήγορα ότι αυτά τα λόγια που γράφονται είναι σπόροι και μπολιάζουν ανθρώπου καινούργιου μέσα από το Facebook. Εμένα μου αρέσουν τα μοντέρνα, αυτά που λες δεν το συζητάμε και είναι ωραία αυτά και ζητούμενα, αλλά δεν νομίζω ο αντίπαλο εισαγωγικά να αφήσει ε, να του πάρει αυτό που έχει στα χέρια του. Ίσως να επαναπάβεται που μέσα από τα μοντέρνα. Νιώθει κάποιο κόσμο ότι εκτονώνεται. Ναι, και μα πολεμούν πάρα πολύ δεικτικά σε αυτό που λε. Μα παίρνουν τη γη, τα νερά, του σπόρου. Απαγορεύεται η καλλιέργεια των σπόρων. Δηλαδή έχουν καταλάβει ότι εκεί παίζεται το παιχνίδι τη επανάσταση. Και πάνε να πιάσουν και αυτά τα πόστα. Αλλά δεν ξέρω, ο πλανήτη είναι πεπερασμένο. Δεν μπορεί ο καταναλωτισμό να είναι άπειρο. Αυτό πρέπει ναι. ο, ο, ο κύριο Τουρνάρα και ο κάθε κύριο Τουρνάρα να το σκέφτεται κάθε μέρα. Ε, νομίζω δεν το σκέφτονται. Όπω και ναι. σε άλλε κρίσει, δεν του νοιάζει. Δεν ασχολούνται, δεν ενδιαφέρονται αν είναι επεπερασμένο ο πλανήτη. Παράγουν, παράγουν, παράγουν, δεν έχουν μετά τι να τα κάνουν. Γεμίζουν ράφια, εργοστάσια, αποθήκε και έτσι γεννιούνται οι κρίση. Έτσι Αντρίβω. είχε γίνει η προηγούμενη Μπουκόνη. που οδήγησε σε πόλεμο. Μπουκόνη. Και κάπω έτσι εξελίσσεται και αυτή με άλλου όρου βέβαια, με τα προϊόντα, Σκέψου τα ελαιτσίδικα. ότι από το 2008 ήταν η πρώτη χρονιά στην ιστορία τη ανθρωπότητα που ο πλανήτη απέκτησε αστικό πληθυσμό περισσότερο από το αγροτικό. Πού το σύστημα. Και αντί να πάμε λίγο πίσω, πηγαίνουμε συνέχεια προς τα εκεί, προ το χειρότερο. Το 2011, η πρώτη χρονιά στην ιστορία της ανθρωπότητας που η Κίνα έχει πληθυσμό αστών 50,4% περισσότερο από του αγρότες. αγρότες Άρα σημαίνει ότι κάπου πάμε στραβά. Διότι ένα αστό δεν κατηγορώ καθόλου Του τρόπο ζωή, δηλαδή του ανθρώπου που. Που του έχουν φιλομόσει στο ψέμα και του έχουν παραπλανήσει και κάνουν αυτόν τον τρόπο ζωή. Αλλά θέλω να πω μόνο το εξή, γιατί μα ακούν πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα. Ένα άνθρωπο που ζει στην πόλη, από την ώρα που θα ανοίξει τα μάτια το πρωί μέχρι την ώρα που θα τα κλείσει το βράδυ, καταναλώνει φυσικού πόρου και ενέργεια. Και δεν κάνει ούτε 1% αναπλήρωση αυτών των πραγμάτων που καταναλώνεις. Λόγω συνθηκών ζωή. Λόγω. Λόγω. Ενώ ναι. παλιότερα και τώρα οι άνθρωποι που ζουν έξω κάνουν λιγότερη κατανάλωση φυσικών πόρων και περισσότερη δουλειά αναπλήρωσης. Αλλά δεν φτάνει από αυτούς μόνο, αν οι περισσότεροι στην πλανήτη είναι αστεί και πατάσει ένα διακόπτη χωρίς να έχει συνέστηση του πού παράγεται αυτό το ρεύμα και τι χρειάζεται για να παραχθεί, αλλά η μόνη σου συνέστηση είναι ο λογαριασμό της ΔΕΗ. Ναι. Εμείς ζητάμε τώρα να τα καταλάβουμε όλα αυτά και να τα συνειδητοποιούμε. Άπειρα προβλήματα από όλους σε ρυθμούς άλλους, Γενιέ έχουν μεγαλώσει έτσι. Εσύ έρχεσαι τώρα, μα φέρει έναν άλλο λόγο, φρέσκο, όπω και ο αέρα τη Χίου. Δεν είναι εύκολο να τα συνειδητοποιήσει κάποιο. Ναι. Πατώντα το διακόπτη τι παίζει και τι αυτό γίνεται. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι. Και εγώ είμαι ένα παιδί τη πόλη, αστική κοινωνία του Αιγαίου, πλήρω η Χίος. Και πριν από τρία χρόνια που βγήκα παραέξω και είδα τον καπιταλισμό και τον καταναλωτισμό από το περιθώριο, άρχισα να σκέφτομαι σιγά-σιγά. Και επειδή τα σκέφτομαι και τα νιώθω, λέω να τα πω για να βοηθηθεί κάποιος άλλος άνθρωπος. Και γι' αυτό σε έχουμε yeah. εδώ ε, Γιάννης Μακρυδάκης, λέγεται ο κύριος Πακούτ. Είναι συγγραφές, να το πω άλλη μια φορά, επειδή μπαίνετε διάφοροι στην ακρόαση. Θα πάω ακούσουμε διαφημίσεις για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μέρο σε λίγο. Κόντρα τον καιρό, Χαΐνιδε Σινέσυτα, έχεις διαλέξει και το προηγούμενο τραγούδι που ήταν Άσημος και αυτό, και αυτό ναι. ο Ακροβάτης είναι ο ακροβάτης. τούτος ε, Τα ακούς αυτά, εκεί, στοιχείο ναι, ναι, Έχεις ακούω. επαφή με μουσική, έχω, ναι. δεν είσαι έχω, απόκοσμος, ναι. μην νομίζεις κάποιος Έχεις επαφή με facebook, internet και τα λοιπά Ε, δεν θα μπορούσα τώρα ένα σύγχρονος άνθρωπος να ζει Τηλεόραση βλέπεις Τηλεόραση δεν έχω εδώ και 18 χρόνια Δεν πέρα. έχεις τηλεόραση, δεν έχεις τηλεόραση Από το 1909... 1909... Χωρί τηλεόραση και πώ μαθαίνει τα νέα, διαδικτυακά. Δεν βλέπει τρέμει, Δεν είσαι σοβαρό, μου φαίνεται ότι δεν θα τη γνωρίσω και όλα Αν τη δώσει θα τρέμει, Τι είναι αυτό τώρα, Αυτό είναι πρέπει να τελειώσει η εκπομπή εδώ. Τελειώνει όλα. Δεν έχει νόημα η συζήτηση. Υπάρχει ένα Έλληνα που δεν ξέρει την τρέμει. Την ξέρω, σαν όνομα, περιέργεια δεν έχει να την γνωρίσει. Όχι, δεν έχω. Εντάξει, έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι αυτή η φάτσα, αλλά έχω να τη δω πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν ξέρω. Αυτό είναι έσχο. Τον Πρετεντέρι. Τον Πρετεντέρι τον έχω στο μυαλό μου πώ είναι. Mm -hmm. Άρα δεν, δεν. Ούτε ξέρω πού κάνουν εκπομπέ, τι εκπομπές κάνουν, δεν ξέρω. Μάλι. Δεν ασχολούμαι mm -hmm. με τηλεόραση. Καλό ακούγεται αυτό, γενικό σε εμά που τα βλέπουμε και για λόγους δουλειά. Καλό ακούγεται. Τώρα, μεγάλη εβδομάδα έχει. σε πιάνει κάτι όπω πιάνει του περισσότερου. Η Άνοιξη με πιάνει βασικά. Επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα. Γι' αυτό πάντα. βέβαια και ο Χριστιανισμό θα κάνει έτσι τη μεγάλη εβδομάδα την Άνοιξη. Είναι μια. Αυτά τα απογεύματα κατά τις 6-7 η ώρα του Πάσχα, της Πασχαλιάς ναι, ναι. και καμιά φορά ακούσαι την καμπάνα και γλυκένει η ψυχή σου και, και ας μήνεις και, και χριστιανός είναι όμορφη η εποχή Δεν πιστεύει να συγγραφέα στο Θεό Πιστεύει στο Θεό που είναι μέσα μας που είναι μέσα στα φυτά, μέσα στα ζώα, μέσα στον άνθρωπο Αλλά όχι σε εκκλησίε και σε εκπροσώπηση του Θεού στη γη και τέτοια. Άλλωστε, εσύ βλέπει το δημιούργημα του Θεού κάθε ε, μέρα και βέβαια. το βλέπει όπω μεγαλώνει. Συμμετέχει κι εσύ που είσαι και εσύ δημιούργημα του Θεού. Οπότε... Ναι. Βλέπει και τη ζωή, βλέπεις και το φάνατο, βλέπει ότι ο φάνατο ξαναγίνεται ζωή. Ναι. Ε, είναι... Ενώ εμεί πάμε α... και αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν το βλέπουμε έτοιμο, το παίρνουμε πάνω στο ξανά, το τρώμε. Εσύ το βλέπει από το μηδέν πώ μεγαλώνει και πώ. Είναι το φαύμα τη δημιουργία. Χωρί να το θέσει κοντά στο Θεό. Ακριβώ. Εμεί. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν είμαστε κοντά. Θέλει προσπάθεια ακόμη και γι' αυτό. Στην πόλη θέλει προσπάθεια για τα πάντα. Να κρατηθεί σοβαρό, συνεπή, υγιή, ήρεμο. Το υγιής που λε είναι και δύσκολο στην πόλη γιατί σα με πολλοί κόσμο. Ενώ στο χωριό, το πολύ πολύ, να πάθεις καμιά μελίγκα. Α πούμε, το φυτά, <laughs> <laughs> Δεν παθαίνει κάτι παραπάνω. <laughs> Τι άλλο να πάθει. <laughs> δεν ρίχνει τη σκόνη εκείνη που ρίχνει <laughs> στα, στα λουλούδια. Ε, αυτά τα οικολογικά. Τα Μπράβο, ναι, κάτι θα. που, που ρίχνουνε σα η πράσινο λιωμένο σε νερό και υνόπνευμα για αυτές τις... Τα έχεις μάθει. Ε, βέβαια. Από του χωριάτε, από, από, από την παράδοση των... Ρωτάς, μ' Έχετε και, από ό,τι ξέρω και με ενημέρωνε. δεν είσαι μόνο κυκλισμένος στο χωράφι και γράφεις. Ασχολείσαι και με τα, την προστασία του νησιού. από πειρες, ναι, ε, αυτά... επιχειρηματιών να εισβάλλουν στο νησί και να το διαλύσουν... Έχει μια τέτοιου τύπου αγωνία από τι ξέρω. Ε, αυτά τα είχα πάντα και τα συνεχίζω. Για κυρίω τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε εκείνο το θέμα που έχει σε όλη την Ελλάδα, την νησιωτική, με τι βιομηχανικέ ανεμογεννήτριε. Που έχει μοιράσει. Έχουν τώρα. βάλει στοιχείο. Δεν έχουν βάλει, δεν αλλά βάλει. Ε, υπάρχουν οι σχεδιασμοί για να μπουν σε χείο, λεσβο, λίμνο, που τα νησιά τα μετατρέπουν ολοκληρωτικά σε εργοστάσιο, εργοστάσιο παραγωγή ρεύματο. Και αντιδρούμε σε αυτό. Έχουμε κάνει. Ξέρει, πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι αυτό είναι πολύ καλό. Οικολογικό καταρχήν να εκμεταλλεύει στον αέρα. Ε, δεν έχει σταθεί κάποιο δίπλα του ή να το δει στι βουνοκορφέ πόσο, πόσο χαλάει το τοπίο. Εγώ έτυχε να ήμουν κάποτε διακοπέ και ήταν στα 200 μέτρα. Ξέρει πως ακούγεται το βράδυ. Βου, βου, βου, βου, συνέχεια. Ναι, συνέχεια ναι. Αυτό δηλαδή, χαλάει όλη την ηρεμία που πας να βρει ένα τέτοιο. Συν το φω που φαίνεται πάντα, τα φωτάκια για τα, τα ελικόπτερα αεροπλάνα. Φωτάκια. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλάζει τελείω το τοπίο. Και να πούμε βέβαια... Και γίνεται τρομαχτικό, όχι απλά αλλάζει, γίνεται τρομαχτικό. Και, και να πούμε βέβαια και το τι περιβαλλοντικό κόστος έχει μέχρι να τοποθετηθούν αυτά που ρίχνουν κάτω βουνά, κάνουν, ανοίγουν δρόμους, πλατείες, σημέντα ε, και είναι βέβαια και αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι και τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες το ενεργειακό τους κόστος για να, παρασκε... να κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν Το ενεργειακό ισοζύγιο με τα όσα χρόνια θα ζήσουν και θα παράξουν ρεύμα είναι αρνητικό. Δηλαδή, αν δώσει χ ρεύμα στα, στα 20 χρόνια ζωή, θα έχει καταναλώσει 105% του χ για να κατασκευαστεί, και να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει. Ω άνθρωπο, εσύ τη φύση και τη γη, πώ αλλιώ προτείνει να χειρεύουμε χιο με πετρελό, Εγώ εμεί πάντα προτείναμε τι ΑΠΕ, αλλά όχι τι βαΠΕ, όχι τι βιομηχανικέ ΑΠΕ. Μικρότερη κλίμακα ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Σπίτια έχουμε πιο ανθρώπινα πράγματα, σπώρους, να μην χαλάει το τοπίο. Και... Ε, αυτό, ναι, αυτό. Όχι να ρίξουμε τα βουνά κάτω για να βάλουμε ανεμογεννήτριε, ούτε να βάλουμε ανεμογεννήτριε δυσθεώρατε που το, η κλίμακα ενό νησιού δεν μπορεί να τι υποστηρίξει. Και φαίνεται ένα νησί και φαίνεται σαν να έχει ένα κατάρτι πάνω. Ναι. Είναι... Υπάρχει και το τοπίο, η έννοια του τοπίου. Δεν θα χαλιάσουμε ναι, τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Για να... Είναι η νέα τάση και αυτό θεωρείται ανάπτυξη. Ναι. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι ανάπτυξη. Αυτό μόνο θύμιο μου. Έχουμε, έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια κάνει συνώνυμο τη λέξη ανάπτυξη τη λέξη γιγαντισμός. Ό,τι γιγαντώνει, ό,τι μεγεθύνει, το λέμε ανάπτυξη. Και, Και ότι είναι... φέρνει γρήγορα λεφτά. Ναι. Συνήθω αυτό φέρνει, γιατί είναι καιρό να πάμε στην αποανάπτυξη πια. Στη σμίκρινση. Χωρί εδώ στην Ελλάδα να έχουμε περάσει από την ανάπτυξη τη μεγάλη όπω την εννοούν αυτοί. Ευτυχώ ίσω η μερικά. Με φαινόμενα, αυτά που είναι, τα συζητάμε συνεχώς όλοι μας και είναι καινούργια για μας κυρίως εδώ στις πόλεις, χρυσή αυγή, ακροδεξιάς, φασισμού, εκφασισμού της κοινωνίας που είναι νομίζω χειρότερο και από την χρυσή αυγή αυτή καθε αυτή. Τι, πώς το βλέπεις εσύ εκεί με την ψύχρεμη ματιά του... <esta> <zeroes> <Realization> βλέπω ότι ο φασισμός είναι το τελευταίο αποκούμπι του καπιταλισμού που συγχωραγεί αυτού του συστήματος, ας πούμε, που βρίσκεται σε κρίση και βγάζει πια το τελευταίο του ε, όπλο, το, το, το τελευταίο του μπαστούνάκι για να σταθεί, που είναι ο φασισμός. Ε, εντάξει, άνθρωποι που χρήζουν βοήθεια και μόρφωσης είναι όλοι αυτοί. Ε, όσοι επιλέγουν ένα τέτοιο τρόπο δράση γιατί ναι. αν είχαν τη δυνατότητα δεν θα έφταναν σε τέτοιες αποφάσεις, τέτοιο τρόπο σκέψη. Αυτοί που, είναι, που έχουν αυτή τη δράση νομίζω ότι στερούνται, στερούνται απλών γνώσεων, δηλαδή ιστορίας και Το θέλουν, θέλουν να να μην εκφράζονται με βίο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Εγώ τώρα εκεί που είμαι, δεν ξέρω κανέναν. Και... Αν, αν υποψιάζομαι κάποιου ανθρώπου στο νησί που μπορεί να είναι αυτή τη κατηγορία, νομίζω ότι είναι θύματα. Και όχι θήτε. Είναι θύματα τη αμορφωσιά και, και ενό συστήματο που του έχει γρανάζει και του καθοδηγεί. Ναι. Μπορούν όμω να κάνουν πολύ κακό. Κάποια στιγμή χειριστήριξη ιστορία σε, σε άλλε χώρε. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, για κάπου. αυτό χρειάζεται από την αριστερά και από του ανθρώπου του αριστερού. Νομίζω ότι πέρα από. Να... είμαστε άνθρωποι και, και τσατιζόμαστε, οργιζόμαστε. Μπορεί να βρίζουμε, μπορεί να λέμε χιλιάδιο για αυτού όλου. Αλλά με μια πιο ψύχρεη ματιά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο προσέγγιση. Λίγιση. Λίγο προσέγγιση για να, Έλα, ρε, φιλιά, να συζητήσουμε. Σκεφτόμουν να προχθέ πήγα στην εφορία να δώσω το 50ρικο που πάω και δίνω κάθε δύο μήνε που μου στέλνει ο, ο υπουργό το. Ε, τι έχω... την στην εφορία και είναι πεντάρικο. Τίποτα, μου λένε εδώ ότι έχει. Διακανονισμό και ε, καλά. Ε, ε, άτυπος Μου, μου Α, είπαν οι υπάλληλοι: δίνει ό,τι έχεις. Oh, και πάς και δίνει ένα Και ένα πεντάρικο. Και και ένα πεντάρικο. Λέω, είχα ένα φίλο που πήγαινε κάθε Σάββατο. Αυτά πεντάρικο. κάνεις και ο Στουρνάρας τραβάει τα μαλλιά του. Δεν ε, να, να κάνω, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και έξω από την εφορία βρήκα ένα φεϊβολάν τη Χρυσή τα την Μόνο μέρα για ξέρω Και είπα να πάω μια μέρα, να δω, να τους πω να μπω μέσα, να, πω, Μάλιστα. να συζητήσουμε Ωραία. θα με διώξουν καλά που σου έχουμε τη συνέντευξη εδώ <laughs> δεν θα, δε θα πάθεις κάτι, φαντάζομαι <laughs> Όχι. αλλά έτσι όπως, το, έτσι όπως το λες να πάμε να τους μιλήσουμε και τα λοιπά ε, είναι σαν να τρακάρεις στο δρόμο δύο αυτοκίνητα, να βγεις εσύ πολύ ηρεμος και ο άλλος να έρθεις κατά πάνω με μπουνιές Αυτό, αυτή την εικόνα μου δίνει τώρα. Εσύ. Ναι. Ότι έλα, φίλε, να τα αναμίλησουμε μπορεί, μπορεί να είναι και έτσι. Κυρίω εδώ στη Μεγαλούπολη, που είναι οι άνθρωποι, δεν είναι όπω στην επαρχία, που υπάρχουν κι πιο και, ναι, και οι πιο γνωστοί και πιο μικρή κλίμακα. Αλλά τι αλλά... αλλά... υποστηρίζουμε εμεί ω αριστεροί άνθρωποι. Ότι δεν υποστηρίζουμε τη μόρφωση και την χειρά. Εννοείται. Εννοεί. Πώ θα γίνει, Δεν μπορούμε να του πράξουμε εμεί να γίνουμε χειρότερα από Όχι βέβαια. Διότι μαζικά και κοινωνικά θα αντιμετωπιστεί το θέμα για να μην έρθουμε στι σφαγέ. Αυτή είναι η προσπάθεια του, του κάθε ανθρώπου, όχι μόνο του αριστερού, πολύ περισσότερο του αριστερού. Για να μην φτάσουμε εκεί, επειδή έχουμε φτάσει στο παρελθόν πολλέ φορέ, mm. όχι και εμεί εδώ και σε άλλε χώρε, δεν είναι καινούργια αυτά που ζούμε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι καινούργια. Γίνονται ακριβώ τα ίδια που έχουν γίνει με τι αναλογίε, βέβαια, σε άλλε δεκαετίε. Για να μην φτάσουμε εκεί, ξεκινάμε με όλα αυτά που λέμε. Διαπίστωση, ιστορία. Κάποιο που έχει στην Ευρώπη δεν λέει τέτοια. Δεν μπορεί να, να λέει ότι η Αθήνα είναι γεμάτη όταν Όπου και να πα είναι έτσι η Ευρώπη, βέβαια, τι βέβαια. να κάνουμε. Καλό-κακό έτσι είναι. Όταν βομβαρδίζεται το Αφγανιστάν, η Συρία, δεν θα πάνε κάπου αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να του κλείσει. Εν μεταξύ, είμαστε και ένα λαό που ήμασταν πρόσφυγε οι ίδιοι. Ναι. Και γινόμαστε ξανά τώρα. Φεύγουν οι νέοι. Δε δεν φεύγουν. Ήμασταν μετανάστε. Αλλά το 40 στον πόλεμο, παιδίλαν πρόσφυγε. Λοιπόν, ε, φτάνουμε προ το τέλο. Εδώ μου συντοποιεί η Μαρία Χριστοδούλ ότι έχουμε δύο, ένα λεπτάκια ακόμα Δικό σου που λέτε <laughs> <Δικό σου. laughs> Κάνε το κλείσιμο σύντροφε <laughs> της <laughs> διαδικασίας της σημερινή ελληνοφρένειας πρωτομαγιάτικης και μεγαλοτεταρτιάτικης ε, Ναι Να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα εδώ και είδα και το χώρο σας και μου άρεσε Ναι, ναι. Εντάξει, πολύ ωραία και σας προσχαλώ και στοιχείο Ναι. Να έρθετε όποτε θέλετε, άμα αδειάσουμε, άμα αδειάστητε και να πω και για τους ανθρώπους που μας ακούνε ότι είναι πια καιρός να δούμε μέσα μας, να δούμε τις αξίες τις βασικές και που κατά τη γνώμη μου είναι ο ανθρωπισμός, οι σχέσει άνθρωπο με άνθρωπο και τα βασικά πράγματα που χρειάζεται ένας άνθρωπος ως ανθρώπινο όν ως πλάσμα για να ζήσει αυτά. Και να. Όχι ότι το χρήμα είναι κάτι το ευτελέ, το οποίο αντικατοπτρίζει αξίε. Α, προχθέ ένα εκεί στη Χαλκίδα, ε, η Σεκιουριτά που κατέστρεψε 200.000 ευρώ χαρτονομίσματα μέσα στο, στο ειδικό βαλιτσάκι μεταφορά. Mm -hmm. Πόσο ήταν η ζημιά που τον χρεώσαν να πληρώσει, 0,10 λεπτά του ευρώ για κάθε χαρτονομίσμα που κατέστρεψε. Αυτό τα λέει Όλα. Ότι το χρήμα Όσο είναι τέλεια. Με ένα 500 ευρώ που αξίζει 0,1. Με 10 λεπτά. Μπορεί να, να κάνει αναλώνουμε... τα πάντα για να αποκτήσει εσύ Άρα. και νομίζω ότι έχει μια ισχύ η οποία είναι τόσο επίπεδο σε κάποια σκηνή. Καταναλιά με φυσικού πόρου με χαρτιά. Καλό μήνυμα για πρωτομαγιά νομίζω, ότι πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή ήταν θες. και κόκκινα, τα κατάσταση <laughs> με κόκκινη υπογιά τα. Να <laughs> <laughs> <laughs> μείνουμε με αυτή την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ, να, για, να είναι όλα καλά, καλά κουράγια καλέ εμπνεύσει και θα τα πούμε ή εδώ για εκεί ή οπουδήποτε. Μ